Προσώπου, η ασδίποτε, αν... επιτρέπεται και προσώπου, η σύλληψης και πλάκεσης προσώπου, ανευτηρήσεως η ασδήποτε διατυπώσεως ή ήτι ανεφενδάλματος της αρμοδιάς αρχής και χωρίς να συνδρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάτρησης ή συγγένρωσης με κλειστό χώρο ή εν πέτρο. Πάσα τι αυτή θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρα διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς, της πόλεως βάσης φύσεως, οχημάτων και πεζών. Οι εξελφώντες τα να επανέλθουν αμέσως εις τα σοικίαστων. Υπόψιν ότι μετά την δύση του ηλίου Βάσκη του αφορών, εις τα σωδούς, τα πυροδολείται Με μπεύγα να χάσω μπασάνια αυτού μακριά το δίο. Μπορεί να μην μιλάγα ποτέ. Μα τώρα τα έχω πάλι στο πλαδίο. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του πλατεία Radio. Συντονιστείτε στο πλατεία radio.elector.com Ακούτε την ιστορία ανομίας στο μικρόφωνο της πλατείας Παπαδομαλάκης Παναγιώτης. Λοιπόν στη σημερινή εστίανομιας, όπως σας ανακοινώσαμε, έχουμε ανταπόκριση κατευθείαν από την Ευκολίνο Τι τη Λέσβος, το ίδιο ακριβώς μισή. Mm. Το τονίζω γιατί κάποιοι δεν το ξέρουν γι' αυτό. Έχουμε ανταπόκριση λοιπόν από μια ομάδα εθελοντών η οποία έχει πάει στη Λέσβο για να βοηθήσει πρόσφυγε. Την ομάδα αυτή τη βρήκαμε στο Facebook σε ένα μπαζάρ το οποίο οργανώναμε. Πρόκειται για την ομάδα υγεία του Ολοκληρωμένου Συνατηρησμού Αθήνα η οποία έκανε ένα μπαζάρ οικονομική ενίσχυση. Ε, Ούτω ώστε να μπορέσουν τα μέλη της να τα εξαιρεύσουν στη Μητυλήνη και να βοηθήσουν και αυτοί με τον τρόπο τους στη μεγάλη κρίση η οποία συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, στο Αιγαίο. Ε, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάμε στο μπαζάρ για να εξηλωθούμε επικοινωνήσαμε με τα παιδιά ούτως ώστε να βγουν στην εκπομπή μας και να μας μιλήσουν για τη μετηλίνη Τι βλέπουν εκεί πέρα, πώς είναι η κατάσταση. Βλέπετε με την ειδωμένη πάνω τις μέρε οι Τιλίνη και τα υπόλοιπα νησιά έχουν μπει σε δεύτερο πλάνο στα μέσα μαζική ενημέρωση, τα οποία έχουν εκπαιδευτεί και ξέρουν να τρέχουν πίσω από την είδηση. Δηλαδή, να τρέχουν πίσω από αυτό που κάνει μπαμ, και όταν κάτι δεν κάνει μπαμ, εκείνη τη στιγμή, απλά γυρνάνε το κεφάλι απ' την άλλη και, και γενικά αυτό το οποίο τραβάει τα νούμερα. <ΣΣΣΣΣΣ> και τώρα τα νούμερα και το φόβο του Μέσου Πολίτη το τραβάνε οι συμπλοκέ στο ελληνικό και το, το, το, ό,τι έγινε συνδεδομένοι. Οπότε τα νεκρά παιδιά και νικοί πρόσφυλοι στο Αιγαίο περνάνε σε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μοίρα στις καλέτε των ειδήσεων των Δελτίνων των 8. <Κι> Για το λόγο αυτό θα έχουμε μαζί μας την αλληλεία κάτι θέλαβο, με τη Μετυλίνη, η οποία θα μας δώσει μια πρώτη εικόνα. Πριν περάσουμε όμως την Μετυλίνη, να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι των Active Member για τους πρόσφυνες. Το τραγούδι λέγεται Πρόσφυνες. Πάμε να Και να τα αγγίξω δεν μπορώ είναι καλά κρυμμένα Κοιτώ τα σύννοφα και σκέφτομαι τα ξύδια. Μα χωρίς όλα τα γκρίζα στην ψυχή μου είναι ίδια Κι αυτό τα μάτια χαμηλώνω προς τη γη Και σε καλό μου πάλι να μου βγει Γιατί κι αυτό το χώμα τώρα που πατάω Δε φταίω δεν με μαθά να τα αγαπάω μόναχα σύμβολα τριά Κύριο και εικόνες μαζόνι στο σκοτάδι να φύνουνε κανόνες Μια αιμονή ιδέα και μια φοβία Μήπως πω ότι είσαι το μυαλό μου μεστημένη διαλόγια πολλά Και δεν αντέχω πια που είναι η πατρίδα μου εκείνη η γλυκιά Που στην πέτρα χαραγμένο λέει το φως μου Λες για πάντα ο Θεός και νιώθω πρόσφυγας Εδώ που έχω γεννηθεί σαν τους μου εδώ έχω στη για να ξεπλύνω τι ψήσεις και υποσχέσεις να πληρώσω Πόσο ακόμα θα πληρώσω Κι έχω σημάδια πως φυγές και το μικρόφυλλο γιαγιάς Στο μέτωπό μου έχω τον πόνο αδελφό Κι ένα όνειρο πληθό μου Και φυλακτό μου Κάτω απ' τον ήλιο χωρίς φως για μένα κρίζος ουρανός Κι όμως υπάρχουν Παίρνω κουρά για τραγουδό για όλα αυτά που αγαπώ τα όλα κρατάν καλά και ο κόνα μεγαλώνει και ο φόβο στον μου και απλή φόρη κάνοντα ακόμα πιο βαριά τη μοναξιά μου. Στον τόπα αυτό που δάνει είναι και η χαρά μου. Στον τόπα αυτό που τα παιδιάζουν τώρα και σκεφασμένοι με την αλυθιά από το τώρα έχω να νοιάζονται για μένα, μα τα λόγια πάντα μένουνε μένα. Για τι σκιές είναι τριγύρω μου πολλέ. να βασανίζουν το μυαλό μου με το χρες Γνωστές εικόνες, παλιές ελπίδες, μητέρα η πατρίδα και σμιτινίδες Και σμισαγκάλια σε ποτέ κοντά της σέλα. κλείσε τα μάτια στα χτυπήματα και γέλα Είναι ιερός, μας λένε πάντα ο σκοπό και για να νιώσουμε το φως Πρέπει να κάνουμε συνέχεια υπομονή Για ένα μέλλον είναι καλό που θα φανεί Μα τους βαρέθηκα όλους Που να είναι ο Θεός Λες να είναι πρόσφυγας κι αυτός Έχω σημάδια πρόσφυγες Και το γλυκό φύλλο γιαγιάς yes. Στο μέτωπό μου Έχω το πόνο αδελφό Και ένα όνειρο κρυφό Για φυλακτό μου Κάτω από τον ήλιο χωρίς φως Για μένα γκρίζος ο ουρανός. Όμως υπάρχουν, πέρνω κουράγιο τραγουδό για όλα αυτά που αγαπώ Χωρίς να τα έχω Έτσι ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι για να θυμηθούμε το ότι ο λαός αυτός έχει υπάρξει πρόσφυγας Είχαμε παππούδες πρόσφυγες, είχαμε πατέρες μετανάστες στην εκκλησία, αυτό το σύνομα είναι θυμανισμύ ε, και είναι ανεκδίγητο εμείς να βγούμε ρατσιστές μετά από αυτό. Ε, έχουμε μαζί μας στο ακουστικό από με την μισό λεπτό να ανοίξω το παράθυρο για να δω πάλι το όνομά σου Βαλέρια Κουδουμόγιαννάκη. Γεια σου Βαλέρια. Κουδουμόγιαννάκη. Καλησπέρα από Λεσβό, Συγκεκριμένα από Φιταμία. Ε, είμαστε εδώ πέρα... Ε, από την Ομάδα Υγείας του Ολοκληρωμένου Συνεταιρισμού της Αθήνας ήθελα να βοηθήσουμε. Ε, πριν προχωρήσουμε στην εικόνα της Μητυλίνης, ε, πες μας πρώτα για τον Ολοκληρωμένο Συνεταιρισμό, για να ξέρουμε και ποια είναι αυτή η ομάδα που οποία για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Ναι, είναι μια προσπάθεια που γίνεται από διάφορες ομάδες και διάφορες συλλογικότητες, να συνοθούμε να με κύριο στόχο την αλληλεγύη οικονομία και να μπορούμε να με τις στο ανάγκη του μαξιλια. Ότι ε, παραγωγή ε, ψυχολόγοι, γιατροί τρίτου, από διάφορε τι ειδικότε, θα να συγκουσία να αλλάξουμε και σε, σε αυτή τη φάση που είμαστε, ε, να δούμε ότι το δική μα που μπορούμε να εκταλλητούν και γενικότερα. Πρόσετε μόνο, Βαλέρα, γιατί δεν πατάς κουμπιά κατά, αλλά, Θεός, κύριε, το κουμπιά στο νέα, πρόσετε μόνο. Ακούς? Ναι. <Τι> έλα, έλα, έλα, εντάξει. Απλά δεν ακουλώσουν, να πατρώσουν κουμπιά. Οκ. Συνέχισε από εκεί που έχεις μένει, τώρα σε ποιο σημείο ακριβώς και το ήχος, επανέλατε λίγο αυτό που είπε μπορεί να μην ακούσετε την καλά στο ναι, ε, ότι ο στόχο είναι να η οικονομία και να μπορέσουμε να, να καλύπτουμε τι ανάγκε μα με αλληλέγγυο τρόπο. Είμαστε διάφορε ομάδε, διάφορε συλλογικότητε που έχουν συνενώσει τι δυνάμει μα με αυτόν τον σκοπό. Οι αρχέ μα είναι η οικονομία και φυσικά η συνεργατικότητα. Και πού μπορεί να σα βρει κανεί, να βρει κανεί την ομάδα σα. Ε, γενικά. Στην Αθήνα, σχέδινα στην Αθήνα, υπάρχουν βέβαια και σε άλλες πόλεις που γίνονται τέτοιες προσπάσεις ε, Δεν είμαστε σε καθυσκοκειμένα σε χώρο, αλλά και να μην είμαστε να μας δει κάποιος στο shop στ, στ που έχουμε <Συσμύρια> το cooperativas.gr Ναι, <κομπερατίβα>. <Συσμύρια> ε, <Συσμύρια> ναι. Ε, επίσης, Συνεργαζόμαστε με την Faircoup, που είναι ο παγκόσμιο συνεταιρισμό, ο οποίο μα έχει δώσει και διάφορα εργαλεία επικοινωνιακά, για να μπορέσουμε κι εμεί να πείσουμε όλα αυτά. Και μια προσπάθεια για ένα διαφορετικό δρόμο για το πράγμα τη αλληλεγγύη. Πολύ ωραία. Τώρα πάμε στο ταξίδι σα στη Μητυλίνη. Στο ταξίδι αυτό, πάτε για ιατρική βοήθεια συγκεκριμένα βασκά είναι στην προπολία να μας πεις προσιγενά για το κουπιά; προσιγενά γεια γιατί τώρα ε, δηλαδή μια σκάφη προς μια μικρή ομάδα. Έχουμε ψυχολόγου, ψάχνουμε και για γιατρού. Έχουμε έρθει εδώ με δική μα πρωτοβουλία. Ε, είχαμε κάνει και ένα βαδάρι για να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια. Είχαμε εδώ να βοηθήσουμε με εναλλακτικού τρόπου, με χειροβάλαξη ε, και όσου αθωολογούνται, αλλά και όποιον ε, πρόσφυγα θα μπορούσε να δεχτεί με τέτοια βοήθεια. Ε, αυτή τη στιγμή είμαστε στην Ικαριά στη στο Μπλακάνο, που είναι μια πολύ καλή προσπάθεια αποργανωμένη. Τα ε, παιδιά εδώ είναι η πρώτη γραμμή, δηλαδή έχουμε οι βάρκε, του πιάνουμε, του φωτεινούμε, του δούμε δηλαδή, το καλύτερο και του πιάνουμε πιο πάνω. Για να μπορέσουμε όσο μπορούμε να μείνει και δηλαδή υπάρχουν δομέ. Επίση τη μια καλή η άλλη καλή και οργανωμένη δομή είναι στην Όρια, ε, η οποία έχει σκεφτεί ω μια γιατρό που έχει έρθει από την Αγγλία, όλο μόνο τη το έφτιαξε και μετά έφτιαξε και, και τη και τη βοήθησε. Δηλαδή υπάρχουν δομέ πέρα από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Δηλαδή, αν θέλει κάποιο πράγματι να βοηθήσει, υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά προσφέρουν το μεράκι του εδώ πέρα. Δηλαδή ότι γίνεται, γίνεται σε θελοντική βάση, δεν έχετε θεπούθανα κρατικό φορέα εκεί παρά. Οι <laughs> κρατικοί φορείς υπάρχουν, αλλά εντάξει, ξέρουμε... πώ λειτουργούν. Πώς ναι. τώρα να, να λειτουργήσουν, Πολλέ φορέ φορές μας κιόλα. Ε, εντάξει, δηλαδή βάζουμε ώρια και περιορισμούς, βάζουμε κάθε παράλογο που πρόκειται, να έχουμε ακούσει διάφορα. Έχουμε δει τα πάντα από το νησί και από που και καλεστούν και πραγματικά βοηθάνε, και αυτό δεν θα το δει κανεί στην τηλεόραση. Ε, τη πραγματική βοήθεια που δίνεται εδώ και από ερευνητέ, Όχι μόνο από ελάχιστη εκπαλυσία, αλλά και από όλο τον κόσμο. Ε, αυτό που φαίνεται προσωπικά είναι οι κυβερνητικέ οργανώσει που ξέρουν πολύ καλά πώ λειτουργούν και τι τη... πολλέ φορέ κίνητρα υπάρχουν εδώ πίσω. Ναι, ναι, ναι. Και πίσω και άλλη θα δηλαδή, δει και του ντόπιου σε κάποιο βοηθάνο επίση κάτι, θα δώσουν ρούχα ακόμα και από το εξυπηρεμά του και θα δείξει και τους άλλου που ε, χρονούν και α πούμε ακούσαμε την περίπτωση <σχεδόν> να πουλάμε κάποιο ένα σπουδάκι το μήνα Φετόρι στους Μεταφανά με, με 15-17 ευρώ. 15 ευρώ. Ναι. Ναι. Να, δηλαδή υπάρχουν άλλα πράγματα. Είναι ένα ενηστή που τα βλέπει όλα. Θα δει τη ζωή, θα δει προθάνατο. Ε, θα δει όλου αυτού του ανθρώπου που έχονται τα μεταφρασμένοι και αυτή τη στιγμή που βγήκε ο καιρό, είναι πάρα πολύ κρύο. Ε, είναι πολύ επικίνδυνο τώρα, τώρα να φτιάξει με βάκετ. Ευτυχώ δεν σκάνει τόσε πολλέ. Ε, δηλαδή μπορεί να είναι γύρω στι 5 κάθε μέρα, αλλά αυτό δεν το ξέρει. από δω μέχρι την μπορεί να αλλάξει. Την προηγούμενη εβδομάδα λόγω. Το πολιτικό, φυσικό βασικά, έχει αλλάξει και είμαστε τώρα στις πέντε βάρκες εργοδημένα. Εδώ είναι φτάσαμε να μάει, λέμε, για να αφαιρώ, σε, ε... σε διακόψω λίγο, φτάσαμε να λέμε ότι είναι λίγε πέντε βάρκες τη μέρα, θα δώσω. ναι, γιατί πριν σκάγαμε τριάντα <συσχερώ> και δεν βρελαβόναμε και γίνονται αυτομάς και εντάξει, ήταν <συσχερώ> μα λέγανε βόλο χάος, ε, για να μου πει, ας πούμε, είναι ένας Επέμβρη που είχε γεννήσει όλο το λιμάνι ε, με πρόσφυγες και και πήγαμε διάφορα φαινόμενα, δηλαδή εντάξει, και, και μεταξύ του δύο παγίε. Και κάποιοι δεν ήταν καθόλου υπέρ γιατί κάποιοι τη γιατί είχαμε δρόμο προγραμματίσει το περιοχό και κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα μπορούμε να δούμε μια πιο ήρεμη περίοδο σε σχέση με το τι ήταν πριν. Τώρα, τι εικόνε έχετε πάρει εσεί, τι έχετε προλάβει να δείτε από τη Λέσβο, από τη Μεγελενή. Σίγουρα έχετε δει και τραγικέ εικόνε, σίγουρα έχετε δει και ανθρώπου σε δράσει, σε την όπω εσεί. Απλά μετέφερα <Ρι> μια πιο άμεση εικόνα, γιατί συνήθω ξέρει στα μέσα, οι και τα δελτία ειδήσεων διαστρεβλώνουν την εικόνα, τη φουσκώνουν εκεί που πουλάει, τη μειώνουν εκεί που δεν πουλάει. Τώρα για να σε ατελωθήσει, μεταφέρει αλλιώ την εικόνα από την AdriPorter. Ε, αυτό που σου να πούμε είναι ότι έρχονται βάρκε. Ε, υπάρχουν εδώ σολευμένε από διάφορες ομάδες, οι οποίες είναι 200 από τη φυλακή. Υπάρχουν και βάρκες, δηλαδή και περιφυρών. Τώρα αυτά είναι βάρκα, τους πιάνουμε όσο κατευθείαν να τους τελειώσουμε, να, να τους τασουμε. Δηλαδή, αυτό ακριβώς κάνει μια πλατφόρμα, δηλαδή στην καρδιναλία από το οργανωμένο τη δομή. Ε, Παρ' δει, α πούμε, στι παραλίε σίγουρα θα δείξω Σίγια, ρούχα, πεταμένα, τρεγμένα. Εμεί πάμε στην Μόρια, α πούμε, Πολυεπίδηση και οι κυρίε βοηθούσαμε. Βλέπαμε του γιατρού, παιδιά να πλένε. Ναι, εντάξει, είχαμε και αυτέ οι εικόνε. α πούμε ήταν μια γυναίκα που είχε πέσει με τα και είχε πάθει από την Ισπανικού και δεν μπορούσε κανεί να την αγγίξει και καταφέραμε να τη βοηθήσουμε. Θα τα δείξω όλα αυτά. Εντάξει. Το, ε, άλλ ε, το ε, άλλο το οποίο ακούσατε ε, το βλέπεις, δηλαδή έχουμε υπάρχουνε υπάρχουν περιπτώσεις ακόμα και οργανωμένων ομάδων ε, από την άλλη πλευρά, ακροδεξιών ασκούλων ομάδων, οι οποίε χτυπάνε, επιτίθενται, πράγμα το οποίο βγήκαν σε Δελτίο Ειδήσων. Έχετε ακούσει σας κάτι από εκεί κάτω? Ε, δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο, δηλαδή τύθανα, αλλά είμαστε τα πέλη εκεί έχουμε ακούσει ότι πήθανε τάση. Δεν έχουμε δει κάτι άλλο γιατί είναι μια πιο ήρεμη περίοδο στην ε, περίοδο που έχουμε. Πολύ πιθανό το προηγούμενο διάστημα, επειδή κάνα πάρα πολλέ βάσει να είχαν και δίκιο φαινόμενο και επειδή και όλε αυτέ οι τυπέψει είχαν θέμα. Είναι... Αλλά εμεί προσωπικά δεν το έχουμε δει. <συλίξε> Με άλλα, βέβαια είναι τυχεροί πρόσφυγε που δεν έχουμε δοκιμαστεί, Βέβαια. Ωραία. Για πόσο καιρό θα είστε και ακόμα κάτω στην Εκκληλήνη? Εμείς θα είμαστε μέχρι αύριο το βράδυ, θα γυρίσουμε πίσω, έτσι κι αλώς ακούγεται εδώ πέρα ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία στην Αθήνα έτσι, δημιουργείται και οι ομάδες που είναι εδώ σκέφτονται να έρθουμε ότι η Αθήνα αυτοί ε, ακούμε και τα Αθήνα που έχουν κλείσει και οι άνθρωποι δεν ξέρουν πού να πάνε οπότε κάποιοι πολύ ξανά να πάνε προς Αθήνα έτσι. Δηλαδή θα γυρίσουμε και δεν ξέρουμε πώ θα είναι η Αθήνα. Θα ακούγονταν διάφορα εδώ. Εντάξει, μόνο στο ελληνικό. Αλλιώ δεν ξέρει. απλά ακούγονταν ότι περιμένουμε κόσμο στην Αθήνα και λέγεται ότι μπορεί να έχουν και μικρή γιατί του θέλουν πίσω με πλαστά καρτιά και τέτοια. Και έχουν προφανώ σταματήσει και να παίρνουν και τα σύλλαρα. Υπάρχει μεγάλο προβλήμα και στα σκόπια που υψώνονται και φράχτες στην Ευρώπη, οπότε δεν, ε. δεν του δέχονται τους ανθρώπου, αυτούς τους γυρνάνει και πίσω, κρύβουν και τις κάμερες, συλλαμβάνουν και τους δημοσιοδράπους, μότι χωρίς καλύψουν την καταστολή. Τα γνωστό αυτό το ακούσετε κι εσείς εδώ. Να, ναι, αυτό. Έτσι ε, και όσον αφορά του τους δημοσιοδράπους, υπάρχουν και δύο πλευρέ, δηλαδή Είδαμε και το τα χώνονται μέσα να κάνουν λίγο τριώσουμε τη δουλειά σου να πληστούμε μια στιγμή έτσι για αυτόν τον για την βουλή σου και αυτά τα φαινόμενα και ήταν εξοργιστικό αυτό το πράγμα Τα διάστης όλε θα τονίξει, αυτό έχω να πω και ε, ούτε εφάβησαν στι τηλεόρασει, ούτε μιλάνε και πολύ καλά. Την εργασία του ε, βοηθάνε και είναι εξωφράγμο αυτό που κάνουν. Και πραγματική ελληνική είναι αυτή. Α έτσι είναι. Και πριν κλείσουμε, να ρωτήσω κάτι άλλο. Η αντιμετώπιση στου εθελοντέ. Πώ είναι από τι κρατικέ δομέ. Γιατί εδώ ακούσαμε και τα κανάλια. Ένα κλίμα του τύπου ότι οι εθελοντέ ενοχλούνται και δεν βοηθάνε. Δηλαδή, ε, πέρασε ακόμα και αυτό από κάποια μέσα ενημέρωση. Ότι εμποδίζουν τι κρατικέ δομέ. Δεν ισχύει καθόλου σε καμία περίπτωση. Βασικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι αθλητέ είναι που κάνουν τη δουλειά. σα-ίσα οι κρατικέ δομέ και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει, επειδή έχουν του περιορισμού και του κανονισμού του και δεν ξέρω τι. σα-ίσα, βάλαμε και οι ίδιοι διαβίωμα. Δηλαδή, α πούμε, είδαμε πέρα σε μια δομή στο Πίττα, μια κοντά στα αεροδρόμια τη Μετβηλίνη. Είχαν φτιάξει κάποιε ωραίε κοινέ και αυτά και είχαν μια κοινωνική οργάνωση, χωρίς να ασχοληθεί με τίποτα επειδή άπλα μπορούσε και είχε τα κρελάτα, έφτιαξε μια κατασκευή η οποία δεν εξυπηρετήσε τίποτα. Απλά για να πούμε ότι κα, κα, φτιάξαμε κάτι με τα λεφτά που μα δώσανε. Ε, οπότε αυτή η εικόνα προφανώ και δεν είναι έτσι. Και πώ να βρίσκω. Και επίση οι σκηνέ των μη κυβερνητικών οργανώσεων είναι και άδειε. Ενώ οι σκηνέ των Εθνικών και των Στιόντρων με τη δική του προστάθεια είναι γεμάτε. Οπότε αυτό δεν είναι ότι όλα. <συγνώσεις> <συγνώσεις> <συγνώσεις> Κάπω το να δικαιολογήσουν τα κεμόπια χρήματα τα μαζεύουν αυτέ οι οργανώσει. Πολλά χρήματα. Δηλαδή ακούγεται, πολλέ φορέ πέφτει πολύ χρήμα. Εγώ θα ανακούσω ότι πέφτει πολύ χρήμα και α πούμε στη Μόρια που υπάρχουν ας πούμε έξοδα τύπου 600 ευρώ το μήνα παγιά για μερές εγώ διάφορα ε, αν θα πάρθεις αυτά στις δύο δω, και βροσκέσεις δεν όσο γελίο ενώ οι άνθρωποι εκεί δηλαδή τα μαζέψουν ε, και έτσι προσπάθουν, προσπάθουν, προσπάθουν να τα μαζέψουν για να καλύψουν τα βασικά έτσι, το, το νερό, την τροφή, το, το πετρέλο που θα κάψουν τη γη που ακόμη ακούθαμε και αυτό δηλαδή αλληλιάζουν τη γη ο εργάζει οι εκπολμπές και λέμε κι εκεί. Η πόλου δηλαδή. Αυτό καλά. Ε, αυτό ναι, τα όλα, τα όλα, Ωραία Βαλέρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου στη σημερινή εκπομπή. Καλή συνέχεια, καλό αγώνα εκεί, εκεί που βρίσκεσαι α. και όταν ε, γυρίσεις ε. καθένα, τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή, έχουμε πως μπορούμε Ράζο. να βοηθήσουμε και εμείς ως συλλογικότητα. Ε, σίγουρα μπορείτε, όλο που κάνουμε χωρίες, όποιος κανονικά θέλει να βοηθήσει και υπάρχουν και εγώ σοβαρέ και σοβαροί άνθρωποι με πραγματική ενεργή. Σε ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Γεια σας. Έχει σαν Να σου πούν Πως σε πιστεύουν Σ' αγαπού, Και πως Se Γνωστικοί, λόγια δεσκευαστήρια και γραμματική. Για να σε πείσου έχετε το Κάποτε θα έρθουνε, έτσι λέει το τραγούδι, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μουσική του Μίκ Θεοδωράκη και πρώτη εκτέλεση από Παύλο Σιδηρόπουλ. <Τοίς> <Τοίς> και όταν θα ρωθεί η χερή Που θα έχει το χερί η καταιγή, Η περαστή Τέσσερις ακόμα νεκροί πρόσφυγες Πριν τρεις μέρες στο Φαρμακονίσαι Ένα βρέφος, μια γυναίκα και δύο άντρες Υπάρχει ελπίδα Αυτή η πληγή στις ελληνικές θάλασσες, αυτή η πληγή στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο να υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει και θα συνεχίσει να υπάρχει μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος ο οποίος γίνεται στα μετωλικά μας και σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Και όσο συνεχίζεται ο πόλεμο, όσο συνεχίζεται η φτώχεια, όσο συνεχίζεται η κοινωνική αδικία, τόσο θα ανοίγουν πληγέ σε τον πλανήτη, ε, τόσο θα πνίγονται γυναικόπαιδα και όχι μόνο. Στη, γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν, τα γυναικόπαιδα πουλάνε στα μέσα ενημέρωση, ε, και όχι μόνο. Οποιοδήποτε πνίγεται. Απλά ένα παιδάκι το οποίο δεν έχει προλάβει να ζήσει, πουλά ακόμα περισσότερο στα κανάλια. Ε, τόσο θα πνίγονται λοιπόν την εικόπεδα και άλλοι στις θάλασσες τόσο θα ταλαιπωρούνται άνθρωποι τόσο θα μένουν πρόσφυγες μετανάστες μέσα στις σκηνές και η ιδέα Ευρώπη η οποία συμμετείχε σε κάθε υπερελιστική επέμβαση η οποία έγινε παντού στον κόσμο τα τελευταία χρόνια θα συνεχίσει να υψόρη τύχη δείχνοντας τη βαρβαρότητά της και δείχνοντας που η Ευρώπη είναι ενωμένη μόνο για το κεφάλι Και όχι μόνο θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση, θα χειροτερεύει πιθανότατα συνεχώ αυτή η κατάσταση και θα δίνει ευκαιρίε σε εκμεταλλευτέ του ανθρώπινου πόρου, από μη κυβερνητικέ οργανώσει που προέρχονται αγρά για να μην κάνουν δουλειά, όπω μα είπε η Βαλέρα πριν από λίγο, μέχρι μικροαπαταιώνε που ζητάνε 5 ευρώ για να φορτίσει ένα πρόσφυγα στο κινητό του ή 15 ευρώ για να πουλήσουν ένα σουβλάκι. Μέχρι και μεγάλο πατεώνε, μεγάλο κοράκια, το μεγάλο κεφάλαιο το οποίο σε χώρε τη Ευρώπη λίγο-λίγο αρχίζει και ψελίζει το παλιό αγαπημένο του Arbeit macht frei. Και για να καταλάβουμε τι εννοώ, ε, στη Φιλανδία η οποία με χαρά ανακοίνωσε αυξήσει σε μισθούς, συγκεκριμένους τίποτα. Θέλει να μείνει, δηλαδή στην πατρίδα μου, πρέπει να δουλέψει τζάμπα. Αυτή είναι η ίδια αυτή η χώρα ε, βάζει μετανάστες, μάλλον προτίθεται να βάλει μετανάστες, να δουλεύουν τζάμπα σε συνθηκε εργασίας ειδικη οικονομικής ζώνης, χωρίς μισθό, χωρίς ασφάλεια, χωρίς τίποτα. Θέλεις να μείνεις, δηλαδή στην πατρίδα μου, πρέπει να δουλέψεις τζάμπα. Αυτή είναι η λογική του φιλανδικού κράτου, του κράτου του οποίου διαχρονικά υπήρξε σύμμαχος, από την εποχή των Ναζί, των πιο αντιδραστικών Βηλάδιων στη Ελλάδα του κόσμου. Okay. Τα δε ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης θα μας με εικόνες οι οποίες θα προκαλούν φρίκη στο μέσο μικροαστό πολίτη, όπως η εικόνη στο ελληνικό γιατί ο μέσος μικροαστός πολίτης που το παρατηρεί αυτό δεν κάθεται να σκεφτεί τι έζησε αυτός ο άνθρωπος είτε ότι κατά ψέματα σε ένα καταβλισμό δεν μπορεί να είναι όλοι καλοί ή να είναι όλοι άγγελοι δεν είναι εκεί το πρόβλημα, δεν είναι στο αν παχαιρώθηκαν μεταξύ τους δύο μετανάστες αυτό είναι πρόβλημα, είναι κοινωνικό πρόβλημα και είναι κοινωνικό πρόβλημα στον βαθμό στο οποίο επιτρέπει ένα κράτος την καλλιέργεια μαφιών μέσα σε τέτοιες συνθήκες Λοιπόν, λοιπόν, να κλείσουμε λίγο λόγο την εκπομπή να ευχαριστήσουμε τη Βαλέρια για τη συμμετοχή της στη σημερινή αιστία νομίας ε, να, από τον ολοκληρωμένο συνεταιρισμό Αθήνα, να ευχαριστήσουμε τη Χριστίνα επίσης τον ολοκληρωμένο συνεταιρισμό Αθήνα, η οποία βοήθησε να έρθουμε σε επαφή με τη Βαλέρια να συνεχίσει τους αγώνες του στα παιδιά ε, να δούμε κι εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ε, εμείς τι τα πούμε στην πέμπτη, την οποία μας έρχεται κανονικά στις 3 ώρα στη PAX Germanica Μέχρι τότε τα λέμε, μείνετε συντονισμένοι στο platia radio.gr radio ε, Ακολουθούν ωραίες μουσικές επιλογές και εκπομπές της βομάδας σε επανάληψη Γεια σας Άρα μην ξεχασώ, ε, από σήμερα είμαστε όλοι καστανάδες. Γεια σας.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 Σταθή, έχει αρχίσει να φοβάται Σχολή και σπίτι, δουλειά και σπίτι Στουρνάρι πατησίων, <συσίον> που πήγε ο πλησίων <συσίον> Νύχτωσε και έχει κουραστεί, κλείνει την πόρτα να στενάζει <συσίον> Στο ράδιο παίζει μουσική, το ίδιο άσμα νευριάζει Τα ίδια πάλι όλα που ήσουν με στοκεφάλι. Αφού οι φωνέ των πιάντων σ' άλλη ιστορία ξαναχλεπάζουν. Ταιχνίο. Η φούτα δεν έπαισε ποτέ Κι ας λέγαν άλλα στο σχολείο Η φούτα δεν έπαισε ποτέ Κι ας λέγαν άλλα στο σχολείο Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ, εδώ Πολυτεχνείο Σας μιλάω γραμμινός Από μια χώρα που τα πάντα σκόλ αέρα Σας γυλιά ένας μικρού της μαθητής Που πήρε τώρα τα Χριστού και τα μια σφαίρα Εδώ, εδώ Πολυτεχνείο Εδώ, εδώ Πολυτεχνείο Μπορεί να με περίμενα να μπουν Μπορεί να μπουν. Μπορεί να μην μπουν. Μα τώρα